Πήγαινε ένας κύριος λοιπόν να πάρει προφυλακτικά στο φαρμακείο Μπαίνει μέσα Πηγαίνει στον υπάλληλο Του λέει σε παρακαλώ δώσε μου ένα κουτί καπότες τον κοιτάει ο υπάλληλο, του λέει: Σα παρακαλώ, κύριε, πώ εκφράζεστε έτσι. Είναι δυνατόν, του λέει, μέσα στο μαγαζί να εκφράζεστε έτσι. Πηγαίνετε έξω και ξαναελάτε μέσα και πάμε από την αρχή. Βγαίνει έξω ο κύριο, ξαναμπαίνει μέσα. Ε, σε παρακαλώ πολύ, λέει στον υπάλληλο, δώσε μου ένα κουτάκι με καπότε. Μα σα παρακαλώ, κύριε, τι σα είπα πριν, είναι δυνατόν. Είναι μαγαζί εδώ πέρα, έχουμε κόσμο, έχουμε πελάτε. Πώ εκφράζεστε έτσι. Μα το είπα όσο πιο ευγενικά μπορούσα Μα σας παρακαλώ πάμε από την αρχή Βγείτε έξω και ξαναελάτε Τέλος πάντων ο άνθρωπος ξαναβγαίνει έξω Ξαναέρχεται μέσα Καλή σας μέρα Καλημέρα σας λέει τελευό υπάλλητος Σας παρακαλώ πάρα πολύ Δώστε μου αν γίνεται ένα κουτάκι με καπότες Μα κύριε σας παρακαλώ Σας το έχω πει ίσια με δύο φορές τρεις Είναι δυνατόν λέει να έτσι με στο μαγαζί Εντάξει κύριε, θέλετε να το ξαναπάμε. Να το ξαναπάμε, του λέει. Ωραία. Βγαίνει έξω λοιπόν ο κύριος, τον ευγάζει έξω, ξαναμπαίνει μέσα, του λέει, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου ένα κουστούμα για τον κύριο. <laughs> Καλό.